Καλησπέρα, καλησπέρα από Κρήτη Πιο δυναμικά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να ξεκίναγα Ακόμα καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους Εμεινάντη Παπαμίτσου είναι η εκπομπή σου και ο Και απόψε επιλέξαμε ένα κομμάτι να ξεκινήσουμε την εκπομπή Εντελώς διαφορετικό από αυτά που έχετε συνηθίσει να ακούτε εδώ Παρόλα αυτά όσο και να σας κάνει εντύπωση είναι ένα από τα αγαπημένα μου Όχι, δεν είναι τα τέρατα της Eurovision, είναι το συγκρότημα EPICA, έχει ιδρυθεί το 2003, ένα μαγικό συγκρότημα. λαντικός συγκρότημα που χρησιμοποιεί Μέταλ στοιχεία όπως ακούσατε Αλλά και φωνές έτσι Μέτζος Φωνές που παραπέμπουν σε όπερα Και αρκετούς ήχους έτσι Κέλτικους όπως και εσείς καταλάβατε Ναι, γορθικούς Μα είναι υπέροχη. Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε εδώ στον μεγαλύτερο, εναλλακτικότερο ραδιοφωνικό, ιντερνετικό σταθμό των Αθηνών και όχι μόνο της Ελλάδος ολόκληρη στον Αλμπέντο 14. Απόψε είναι μια δύσκολη βραδιά για μένα, γιατί είμαι με οξία βροχύτιδα, ήμουν χτες όλο το βράδυ στα νοσοκομεία, σήμερα επίση όλο το πρωινό στα νοσοκομεία, Όμω είμαι εδώ και θα σα κρατήσω παρέα αυτό το βράδυ τη Δευτέρα. Ε, απόψε όπως ε, έχω γράψει και στα, στο διαδίκτυο, στο facebook η μουσική μας θα είναι αφιερωμένη στο φεγγάρι Έχουμε επιλέξει τραγούδια σχεδόν από όλα τα είδη της μουσικής που έχουν σαν βασικό του θέμα το φεγγάρι και αυτό θα τραγουδήσουμε απόψε όσον αφορά την καλεσμένη μας είναι η κυρία Έλενα Μητροπούλου είναι διδάκτορ γεωμηθολογίας και αρχαιολόγο και θα μιλήσουμε γι' αυτό το νέο σχετικά κλάδο το... της επιστήμης, τη γεωμυθολογία. Τι είναι η τι έρευνα, η ελληνική γεωμυθολογία; τι σημαίνει μύθος... Γιατί οι άνθρωποι επινοούν τους μύθους, γνήσι και πλαστέντες μύθοι, γεωμηθολογική ερμηνεία των κατακλυσμών ο Γίγου Δαρτάνο Δευκαλίωνος, χρονολόγηση των κατακλυσμών, ποιες περιοχές σχετίζονται με αυτούς, το πρόβλημα της τρετονίδας Λίμνης και η σχέση με τη Σαχάρα, υπέροχα θέματα. Νομίζω ότι θα βρείτε πολύ ενδιαφέρον σε όσα θα μιλήσουμε απόψε με την κυρία Έλενα Μητροπούλου. Κατά τα άλλα είμαστε εδώ, εκπέμπουμε από Κρήτη, από το νομό Ιρακλίου, νότια της πόλης του Ιρακλίου 40 χιλιόμετρα περίπου, από το χωριό Σκινιάς. ΣΥΓΜΑ ΚΑΙΟΤΑ γράφεται εδώ ο Σκηνιάς. και η ονομασία του βγαίνει από το σκίνο. είναι εδώ ένας θάνος που φυτρώνει στην περιοχή. Πολλοί μύθοι που τον ακολουθούν για το πώ πήρε η ονομασία του το χωριό από αυτό το θάμνο δεν είναι της παρούσες, αλλά 15 χιλιόμετρα θέλουμε για να φτάσουμε στον Μυστηριώδη Τσούτσουρα, στο Λιβικό Πέλαγος και γύρω στα 30-40 χιλιόμετρα ανατολικά μας είναι το δικταίο Άνδρο, εκεί που γινήθηκε ο θεός Δίας. Έτσι γιατί πάντα δίνουμε το γεωγραφικό στίγμα της περιοχής από όπου εκπέμπουμε κάθε Δευτέρα βράδυ. Κατά τα άλλα, πώ περάσατε την εβδομάδα που πέρασε, ε, εκτό από το δύοωρο που προηγήθηκε τη εκπομπή μου, που πιστεύω ότι και ήταν για άλλη μια φορά τόσο δυνατό, ε, όσο τρία-τέσσερα ντεπόν χρειάζονται για να σε κάνουν καλά. Υπήρχε εκπομπέ, η Μαρία τζάνη ο κύριο Χατζηγιανάκη, ονειρεμένε εκπομπέ, να τι ακούμε πάντα για να μαθαίνουμε και να πηγαίνουμε και να σκαλεί πιο πάνω, βρε αδερφέ. Εμείς εδώ στην Κρήτη είμαστε καλά, το καλοκαίρι καλά κρατεί, 4-5 μέρες είχαμε πολύ αέρα, όμως η ζέστη είναι αρκετή. Ο τουρισμός πάει καλά. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πάρα πολλές είναι οι ομορφιές στο νότιο κομμάτι της Κρήτης, εκεί που δυστυχώς δεν πέφτουν τα πολλά χρήματα... Το πολύ χρήμα πέφτει, ξέρετε, στο βορρά. Εδώ, τουλάχιστον στον ομό Ηρακλείου, Χερσόνησο, Μάλια, θα τα έχετε ακουστά, Ηράκλειο. Εκεί πέφτει το πολύ χρήμα. Εκεί γίνονται υπέροχε τεράστιε ξενοδοχειακές μονάδε. Και ενώ το λιβικό πέλαγο και τα νότια παράλια προσφέρουν υπέροχε ομορφιές, άγριε ομορφιέ, δυστυχώ η κεντρική εξουσία τα έχει ξεχάσει και αυτά. Όπω και πάρα πολλά άλλα μέρη τη Ελλάδα πανέμορφα. Απ' την άλλη να σας πω, εγώ το χαίρομαι, γιατί πραγματικά όταν πηγαίνουμε για μπάνιο εκεί κάτω, στο νότο είναι μαγικά. Είναι σαν άσος στον παράδεισο, δεν σε ενοχολεί τίποτα και κανένας και απολαμβάνει την ομορφιά άγρια έτσι όπως ε, είναι χιλιάδες χρόνια τώρα. Όπω λοιπόν σας είπα και στην αρχή τη εκπομπή, ε, αφιερωμένα τα τραγούδια όλα στα, στο φεγγάρι ε, απόψε και συνεχίζουμε έτσι με όμορφα τραγούδια. κυρίως ε, ξεκινάμε με ξένο ρεπερτόριο και σιγά σιγά θα περάσουμε και στο ελληνικό. Fly me to the moon. Πέταξε με στο φεγγάρι, οικία μελωδία. Νομίζω ότι πολύ την ξέρετε. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby, kiss me Fill my heart with song And let me sing forevermore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 Lucky I'm in love with my best friend Lucky to have been where we have been Lucky, Lucky to be, be coming, coming home again Lucky we're in love in every way Lucky to have stayed where we have stayed Lucky to be coming home someday Ξεκινάμε, ξεκινήσαμε με ενδυνατά, αλλά συνεχίζουμε έτσι σε υπιούς αριθμούς για να χαλαρώσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε από το δύο ώρα που πέρασε και να περάσουμε έτσι δυναμικά στη συνέντευξή μας με την κυρία Μητροπούλου. Μείνετε εδώ και απολαύστε όμορφες μελωδίες και πανέμορφα λόγια. stay Το πρωί είχα βάλει μία ανάρτηση στο facebook που σας, ζήταγα, σας ενημέρωνα ότι όλα τα τραγούδια απόψε στην εκπομπή θα έχουν σαν θέμα το φεγγάρι και κάποια από σας μου γράψατε κάποια τραγούδια που θέλετε. Νομίζω ότι θα μπουν όλα πλην ενός που μου το ζήτησε ο Μάγκης από τη Θάσο. Ήταν ένα κομμάτι από ένα metal συγκρότημα αλλά ήταν πάρα πολύ βαρύ. Δηλαδή πιο βαρύ και από το πρώτο που σας έβαλα. Του είπα λοιπόν, τον ενημέρωσα ότι το πρώτο κομμάτι που έβαλα, τον έπικα, ήταν για εκείνο. Συνεχίζουμε όμως με Chris Isaac, δεν ξέρω πόσοι από εσάς τον θυμάστε. Είναι της εποχής μας, ξέρετε, και η δεκαετία 90. Τραγουδάει όμως ένα τραγούδι πολύ γνωστό, παλιό, που το πρώτο η Audrey Hepburn. Τον βά το βάζω όμως με το Chris Άιζακ που έχει έτσι πιο ε, σύγχρονο, αν θέλετε, άκουσμα. <Το> Without a dream in my heart. Το τραγούδι αυτό μου το ζήτησε η Όλγα Στη μαθήτριά μου από το σχολείο Για σένα λοιπόν Όλγα, φιερωμένο You knew just what I was there for You heard me say I'm not prayer for Someone to call my own Ah uh, uh. Standing along Without a dream κλείσουμε έτσι αυτή την ενότητα από ξένα τραγούδια που αφορούν στο φεγγάρι. Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο μου, τον Αντρέα Μποτσέλη να του Moon River και να περάσουμε μετά στη συνέντευξή μας με την κυρία Μητροπέτρου, δικό σας. Και σα παραχαλάρωσα. Να τώρα όμω που θα ξυπνήσετε για τα καλά. Γιατί κοντά μα είναι η κυρία Έλενα Μητροπούλου, είναι διδάκτορ γεωμηθολογία και αρχαιολόγο και είναι κοντά μα να μιλήσουμε για αυτή τη νέα σχετικά επιστήμη, τη γεωμηθεολογία. Κυρία Μητροπούλου, καλησπέρα από την Κρήτη. Κυρία Παπαμίτσου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, το επώνυμο είναι Μητροπέτρου. Μητροπέτρου, Μη, Μητροπέτρο, είπα λάθο, το είπα λάθο. Τους έχω, τους έχω όλους και τους έχω μελετήσει. Λοιπόν, συγχωρέστε με, νομίζω ότι Μητροπέτρου είπα, αλλά αν είπα λάθο, συγχωρέστε με γιατί είμαι με μια βροχίτιδα πολύ άσχημη. Από χτέ το βράδυ στα νοσοκομεία ταλαιπωρημένη, οπότε θα μου συγχωρέσετε αν γίνει κάποιο λάθος και θα με διορθώσετε χωρίς κανένα ενδιασμό. Για, αν πω κάτι που δεν επιτρέπεται να πω, λοιπόν, ή κάνω κάποιο λάθος. Για μιλήστε μου λίγο για την ε, γεωμεθολογία κυρία Μητροπέτρο. Να σου μιλάω στον ελληνικό Έλενα, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ωραία. Πέτα. Λοιπόν, Πέτα. έχουμε κάνει υπέροχες συνεργασίες με την Έλενα, έτσι, ξεκινώντας από τις πύλες του Ανεξήγητου και με τον πατέρα της, τον Παναγιώτη Μητροπέτρο, αλλά και με την ίδια, και με τον κύριο Παπαμαρινόπουλο, τον Καθηγητή. Έτσι και τον κύριο Μαριολάκο που είναι από τους πρωτεργάτες, αν θέλεις, αυτής της ενασχόλησης με την γεωμηθολογία. Να μιλήσουμε και να δώσουμε έναν ορισμό για το τι σημαίνει με... ε. γεωμηθολογία. Η γεωμηθολογία. Η γεωμηθολογία είναι ένας καινούριος όρος, ο οποίος δεν υπάρχει ακόμα στα λεξικά. Εφεδρέθηκε από την Αμερικανίδα ηφαισιολόγο και γελόγό την Dorothy Vitalian, αρχικά την γεωλογική εφαρμογή του επιμερισμού ε, Βέβαια είναι πολύ περιοριστικός ο όρος έτσι Από την έρευνά μας και συνδυάζοντας ε, πάρα πολλές εργασίες καταλήξαμε ότι η γεωμηθολογία αναζητεί το πραγματικό γεωλογικό ή αστρονομικό ή ιστορικό γεγονός που υπάρχει σε ένα μύθο στον οποίο έδωσε και την αφορμή να δημιουργηθεί η γεωμυθολογία με αυτό τον τρόπο συντελείωσε η μυθολογία να επιστρέψει στην ιστορία. Η γεωμυθολογία συνδυάζει τις επιστήμες της γεωλογίας, της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της κριολογίας και της αστρονομίας, και είναι άκρος διεπιστημονική επιστήμη. Τώρα τι είναι η ελληνική ιστογεωμυθολογία. Ε, η ελληνική γεωμυθολογία είναι η διεπιστημονική ανάλυση των ελληνικών μύθων που οδηγεί στον εντοπισμό γεωφυσικών, αστρονομικών και ιστορικών γεγονότων που υποκδίδονται στου μύθου αυτού. Η ανάλυση που γίνεται προσφέρει πολύτιμε γνώσει για αθλητισμού που διασώζονται στην ελληνική μυθολογία με μυθικό περίβλημα, για άγνωστου αρχαίου σεισμού, για θαλάσσιου σεισμικού κύματο για τεχνικά έργα και άγνωστα αστρονομικά φαινόμενα, διελεύσει κομιτών εκλήψεις ηλίου και σελήνης κτώσεις μετεωρητών αλλαγή του βορείου πόλου της ουράνιας σφαίρας συσκευτισμούς αστερισμών με συγκεκριμένου Έλληνε ήρωες κτλ. Όλα αυτά έχουν συνδείς στο απότερο παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο η γεωμηθολογία επιτυγχάνει να δώσει μια νέο πυθική γωνία στην ιστορική και αρχαιολογική και ανθρωπολογική έρευνα και φωτίζει πεδία γνώσεων και, και βελτιώνει και την αυτοδοσία του ανθρώπου. Η, να πούμε και την ελληνική γεωμυθολογία: Ότι ο πρώτο που εισήγαγε την επιστήμη είναι ο καθηγητή μου, ο κύριο Ηλία Μαγιολάκο, αλλά και ο κύριο Σπάδο Παπαμαρινόπουλο, καθηγητή γεωφυσική στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίο ήταν ο πρώτο που τόλμησε και έδωσε διδακτορικό, ε, διαπιστημονικό μεταξύ πέντε πανεπιστημίων στην ελληνική γεωμυθολογία, ήταν κάτι καινούριο. Και ήταν πρωτοπόρο ο κ. Παπαμαρινόπουλο που τόλμησε να δώσει διδακτορικό στην ελληνική γεωμηθολογία. Καλά, ο συγκεκριμένο καθηγητή είναι πρωτοπόρο σε πολλά πράγματα. Δα, γιατί έχει ένα πεδίο. Ε, ε, η, α, η αλήθεια είναι ότι και καθηγητέ και άτομα τα και καθηγητέ αρχαιολογία, μέχρι να καταλάβουν πάνω με στην αρχή, δίσταζαν. Δίσταζαν Γιατί η Επταμελή Επιτροπή Διδακτορικού, η οποία υπογράφηκε τι προόδου και βλέπει τι γίνεται. Στην αρχή δεν καταλάβαιναν τι κάνουμε, τι κάνετε εσείς εδώ. Εν πάση περιπτώσει το τολμήσαμε και είχαμε επιτυχία. Μπορώ να πω, το τόλμησε ο κ. Παπαμαρινόπουλος και ο κ. Μαργιολάκος Το τόλμησαν και είχαμε επιτυχία και βγήκε η ελληνική γεωμυθολογία. Είναι ένα δίτομο έργο. Αυτή την στιγμή κυκλοφορεί ο πρώτος όμως, από τις εκδόσει στον Πειραιά. Είναι εκδόσει εκδόσεις και νομίζω έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Όπως είπε και ο καθηγητής μου ο κ. Μαριολάκος είναι ένα εγχειρίδιο διότι κάνει, πέρα από το ότι συνδυάζουμε οποιαδήποτε γεωλογική έρευνα έχει γίνει για την γεωμηθολογία, mm. έχουμε κάνει εξατλητική χρήση των αρχαίων ελληνικών και λατινικών πηγών. Και είναι κάτι καινοτόμο και πάρα πολύ δύσκολη, ήταν πολύ δύσκολη η εργασία μας γιατί και κράτησα αρκετά χρόνια, διότι έγινε εξατλητική χρήση των πηγών. Mm -hmm. ε, πριν προχωρήσουμε, όμω, να πούμε τι είναι ο μύθο και τι είναι η μυθολογία. Ωραία. Ήθελα να σε ρωτήσω σε αυτό, γιατί διδασκόμαστε από το Δημοτικό, την ελληνική μυθολογία, λέγοντά μα οι δάσκαλοι στο Δημοτικό και στη συνέχεια οι καθηγητέ μα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, ότι όλα αυτά είναι ένα παραμύθι. Δηλαδή, είναι γεγονότα που δεν έχουν συμβεί, που κρύβουν μεν κάποιου συμβολισμού και σαν φως, σαν κείμενα, έχουν κάτι να μα πούν. Λίγοι, βέβαια, είναι οι και οι καθηγητέ που μπαίνουν σε μια διαδικασία αποσυμβολισμού όλης αυτής της ιστορίας. Παρ' όλα αυτά, ο μύθος, η μυθολογία είναι τελικά ένα ωραίο παραμυθάκι που μπορούμε να διαβάζουμε στα παιδιά μας για να περνάει η ώρα ή ε, κρύβει αλήθειε που τις μελετούν πια οι επιστήμονες και μπορούν σιγά-σιγά να βγάζουν πολύτιμα συμπεράσματα ο καθένας για την επιστήμη του. Πολύ ωραία το θέσετε, πολύ ωραία το να Όλοι γνωρίζουμε ότι μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα... για όλους ο Τρωικός Πόλεμος και η Τρία ήταν ένα παραμύθι. Μέχρι που ο Σλίμαν ανακάλυψε την Τρία. Αυτό που λέμε τελείως πάντα ένα από τις πόλεις τελος πάντων. Παρ' όλα αυτά μέχρι τότε θεωρεί το παραμύθι. Υπάρχουν λοιπόν γνήσιοι μύθοι. Υπάρχουν και πλασταίντες μύθοι. Ο γνήσιος μύθος, η γνήσιοι μύθοι είναι αυτή που ερευνούσε στην γεωμηθολογία... Περιέχει ένα πυρήνα ιστορική πραγματικότητα, η οποία μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά ή γεωλογικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Με την προπόθεση ότι κάποιο αφαιρεί με προσοχή το περίβλημα που έχει επικρατήσει πάνω σε αυτό το μύθο των γνήσιο κατά τη διάρκεια των, των αιώνων, ο οποία αυτή μύθο, υπάρχουν το... και τραφέντη μύθο, θα μιλήσουμε και για αυτού, που μπορεί να κρίνει ενδιαφέρουσε πληροφορίε, δεν περιέχει όμω ιστορικά γεγονότα. Τι σημαίνει όμω μύθο. Ε, η ιστορικό και μυθολόγο η Μονίκ Πιέτ λέει, παραφράζοντα το καταγιοάνιν Ευαγγέλιο, εναρχήν ο μύθο. Διότι όλα ξεκινάνε από ένα μύθο. Ο μύθο έχει πάντοτε ιερή προέλευση, μιλάει πάντα για ιερά γεγονότα, και μορφή αφηγηματική. Ο λόγο είναι αξιωματικό. Δεν επιδέχεται ποτέ διάψευση ο μύθο. Ο μύθο δεν διαψεύδεται. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε με τον μύθο είναι να τον ερμηνεύσουμε. Και τώρα τι είναι η μυθολογία. Η μυθολογία είναι αυτά διακριτά πράγματα. Η μυθολογία είναι και η έρευνα που ε, μελετά τους μύθους η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 18ου αιώνα με τον ε, Global Haynes και με πολλούς άλλους στη συνέχεια με τον Κερένεη, τον Μπούρκητ και τα λοιπά αλλά είναι και το σύνολο των μύθων ενός λαού. Ε, ήδη από την αρχαιότητα η δική μας, οι, οι Έλληνες, προγόνου, ο Πλάτων στον Πλητεία για παράδειγμα, προσδιορίζει το αίτιο της δημιουργίας των μύθων. Είχε απασχολήσει και στην αρχαιότητα το θέμα των μύθων τους ε, αρχαίους Έλληνες. Μάλιστα στον Πλητεία μας δίνει ένα πολύ ωραίο ε, ορισμό για τον μύθο, ο Πλάτων, θα, θα το πούμε γιατί το λέμε συνέχεια στη λέξη που δίνουμε, μυθολογία γάρ, αναζήτηση των παλαιών μετασχολή, άμα επί τας πόλη έρχεστον όταν ιδιτών τη στιγμή του Βίου τα αναγκαία κατασκευασμένα πριν Η Μυθολογία λοιπόν με δύο πλάτων είναι η συστηματική αναζήτηση των παλαιών γεγονότων με μεγάλη προσοχή αφού σχημάτισαν προηγουμένω τις πόλεις οι άνθρωποι και ήταν ότι παρήγαγαν τα αναγκαία για την επιβίωσή τους και όχι βεβαίως προηγουμένω. Αλλά... Ο ακόμα καλύτερο ορισμό είναι αυτό που μα δίνει ο Πλούταρχο ο Χερονέ, στο έργο του περί των εμπλατείε δεδάλων. λέει λοιπόν ο Πλούταρχο, ότι μένουν η παλαιά φυσιολογία και παρέλυση και βαρβάρη, λόγο είναι φυσικό, εγκεκαλυμμένο μύτη, τα πολλά διενυγμάτων και υπονοιών επίκρυφο και μυστεριώδη θεολογία, τα τελαλούμενα των σιγωμένων, ασαφέστερα τη πολύ έχουσα και τα σιγόμενα των αλουμένων υποπτότερα κατάδειλωνε τι λέει ο ορισμός μυθολογίας λοιπόν κατά τον Πλούταρχο. Είναι ολοφάνερο ότι η παλαιά φυσική επιστήμη και στους Έλληνες και στους Βαρβάρους ήταν φυσικός λόγος κρυμμένο βαθιά μέσα σε μύθους και απόκριθηκε μυστηριώδης θεολογία που εξάστος επιτοπίστων με δειγματικά λόγια και υπονοούμενα. Ε, και, νομίζω ότι ήδη η αρχαία είχαν να προσχωρηθεί τώρα ε, δεν θα το προχωρήσω άλλο και είχαν ξεκινήσει και τη μέθοδο. Ε, από την αρχαιότητα προσέγγισης και ερμηνεία των μύθων. Ήδη ο Εδίμερος που ήταν οπαδός της Κυριναϊκής σχολή, και έζησε περίπου από το 330 π.Χ. ξεκίνησε μια μέθοδο ερμηνεία που έκτοτε ονομάστηκε Εδιμερισμός. Ο Εδίμερος θεωρούσε ότι ο Ζεύς, ο Κρόνος και ο Ουρανός είναι θεοποιηθέντες Βασιλείς, δηλαδή να από βασιλείς που θεοποιήθηκαν. Έκτοτε η μέθοδος αυτή ερμηνείας των μύθων ονομάστηκε επιμερισμός. Μια άλλη μέθοδος ερμηνείας των μύθων έγινε από τους Ίωνες φιλοσόφους ε, της Ιωνίας. Οι Ίωνες φιλόσοφοι, όπω γνωρίζουμε όλοι, προσοκαδικοί φιλόσοφοι ανέλησαν το ορατό σύμπαν σε σειρά δυνάμεων και στοιχείων και δεν δίστασαν να ταυτίσουν ε, τους κυριότερους θεούς του Ολύμπου με αυτές τις δυνάμεις. Έτσι, για τους προστοκατοικούς, η Ήρα έγινε ο ΑΐΘ και ο Ποσειδόν έγινε το Ήδορ. Mm -hmm. Μάλιστα, ε, και ένα άλλο είδος μύθου είναι ο οικός μύθος. Ε, ο, οι οικότες μύθοι επειδοκιμούν κυρία στον Πλάτωνα. Είναι ε, ένας τύπος μύθου που, έχει και, ε, που συνανήκει και στον κύκλο του λόγου, και στον κύκλο του μύθου. Είναι ένα είδος μεικτό, δηλαδή δεν είναι ούτε ακριβώς μύθος ούτε ακριβώς λόγος. Τέτοιοι μύθες, οικότες, είναι ο μύθος, για παράδειγμα, του ιερός στην πολιτεία και ο μύθος της δημιουργίας του κόσμου στον τίμεο. Μάλιστα. Ε... Να σε ρωτήσω, Έλενα. Ποια ήταν τα πρώτα, αν θες, γεγονότα, τα, πιο... τα πρώτα στοιχεία που πήρατε από τη μυθολογία και ερευνήσατε και προσπαθήσατε να συγκρίνετε τα δεδομένα, τα γεωλογικά, τα αστρονομικά και όλα αυτά και, όλων, και, όλων, και, όλων, και όλες αυτές τις επιστήμες τις οποίες προανέφερες και που συνεργάζονται με τη... Ναι. Ναι, ποια ήταν αυτά τα γεγονότα που πήρατε και προσπαθήσατε να αποκωδικοποίησετε σε πρώτη φάση. Ήταν, ας πούμε, οι κατακλυσμοί, για παράδειγμα, ή κάποια άλλα στοιχεία που δώσατε ερμηνεία και επεξήγηση. Πολύ ωραία η καποιο αλλα στοιχεια που δωσατε ερμηνεια και επεξηγηση πολυ ωραια η ερωτηση να ναι και οι κατακλεισμοί, διότι υπάρχουν γεωλογικά δεδομένα τα οποία αν τα ε, και τα σχετίσεις με τους μύθους θα δεις ότι τελικά υπάρχει αλήθεια. Για παράδειγμα ε, για τον κατακλεισμό του Δευκαλίωνα πριν όμως ε, γιατί έχουμε ερευνήσει ένα από τα θέματα που ερευνήσαμε ήταν και οι τρεις παραδοσιακές ε, ε, κατακλυσμοί τη ελληνικής παράδοσης. Ένας από τους κατακλυσμούς αυτούς είναι ο κατακλυσμός του Δευκαλίων. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτό, θέλω να πω δύο λόγια για τον ορισμό της λέξης κατακλυσμός. Δεν ετυμολογία μάλλον, συγγνώμη. Ε, η εν λόγω λέξη, η λέξη κατακλυσμός, έχει ως δεύτερο συνθετικό το ρήμα κλίζω, που σημαίνει ε, στην ενεργητική φωνή ορμόδια των κυμάτων και στην παθητική φωνή με έχω Ε, ε και κατά, τον, και κατά κάποιο άλλο λεξικό κατακλισμό είναι πλημμύρα. Ήταν τόσο ξεχύληση με επισόρευση. Τώρα ο δευκαλίων. Προσέξτε τι ωραίο όνομα έχει ο δευκαλίων. Το όνομα δευκαλίων είναι ένα από του τρει μεγάλου κατακλισμού ελληνική παράδοση. Το όνομα δευκαλίων. Έχει πιθανόν ω πρώτο συνθετικό το ρήμα «δεύω», Που σημαίνει αναδεύω, πιγαίνω, βρέω, μουσκέβω. Αλλά σημαίνει ότι έχω ανάγκη κτηνός. Και έχει ω δεύτερο συνθετικό το ουσιαστικό καλιά που παράγεται από τη λέξη «κάλων» που σημαίνει «ξύλο». Και όλοι μαζί αυτή η λέξη σημαίνει «ξύλινη κατοικία», «ξύλινη καλύβα». Επομένως, δευκαλίων είναι αυτός που αναδέβεται επιδάτων μέσα σε μια ξύλινη κατοικία. Ή θα μπορούσαμε να πούμε αυτός που έχει ανάγκη μια ξύλινης κατοικία. Τώρα, σύμφωνα με τις αρχές πηγές τις οποίες αρευνήσαμε, ο κατακλεισμό του Δευκαλίωνα σχετίζεται με 7 περιοχέ. Ε, σχετίζεται ο κατακλεισμό του Δευκαλίωνα, όπω γνωρίζουμε και από τον μύθο του Απολωδόρου, τον πολύ γνωστό που θα τον πούμε στη συνέχεια, ε, με τον Πανασό. Ε, σχετίζεται με τη Δοδόνη, κατά τον Πλούταρχο, με το Άργο, κατά τον Αριανό. Σχετίζεται με τη Φτιότιδα και τη Θεσσαλία, σύμφωνα με τον Στράβονα και τον Ελάνικο. Επίση ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα σχετίζεται με τι εκτό ιστού περιοχέ και την Πελοπόνσο, Όπω με τον παραδίδει και τον μύθο Ο Apolloδωρο, με τη σκυσία κατά τον Λουκιανό και με κάποιον άγνωστο τόπο, σύμφωνα με το πάριο χρονικό. Ε, ο Apolloδωρο, όπω όλοι θυμόμαστε από το σχολείο, τον έχουμε κάνει όλοι, τον έχουμε διαβάσει και σε παραμύθια στα παιδιά κτλ., ε, μα λέει την πολύ γνωστή ιστορία στην ιστορική βιβλιοθήκη του ότι κάποτε ο Ζεύς θύμωσε με του ανθρώπου και θέλησε να εξαφανίσει το χάλκινο Λιένο. Ε, και ο Δευκαλίον άκουσε τη συμβουλή του Προμηθέα και έφτιαξε μια ξύλινγε άρνακα και έβαλε μέσα τα Αναγία και πήρε και την πύρα. Ο Ζεύς έριξε πάρα πολύ βροχή, ε, τότε λέει, ο Πολόδωρο, ε, και πλημίσει τα περισσότερα μέλη της Ελλάδας. Με αποτέλεσμα όλοι οι άνθρωποι να εξοδοθούν εκτός από ρεάκης τους που ανέβηκαν στα πιο κοντινά ψελά βουνά. Ε, τότε χωρίστηκαν και τα όρκια τη Θεσσαλίας και πλημίσαν όλες οι περιοχές κοντά στον Ιστιμό και στην Πελοπόννησο. Ο Δευκαλίον για εννέα μέρε και για εννέα νύχτε παρουσιόταν στη θάλασσα με τη Λάρνακα και άρεξε στον Πανασό και εκεί όταν σταμάτησε η βροχή, όπω το γνωρίζουμε όλοι τον μύθο αυτό, ή και έξω και προσέφερε θυσία στον δείξιο Δία. Ο Ζεύ του έστειλε τον Ερμή και του είπε, αφού επιδίωσε, να διαλέξει ό,τι θέλει. Και ο Δευκαλίον αποφάσισε και διάλεξε να του δημιουργήσει ανθρώπου και κατά την προτροπή του Διό. Πέταγε πέτρε πάνω από το κεφάλι, όσε πέτρε πέταξε ο Δευκαλίων έγιναν άντρε και όσε πέτρε πέταξε πάνω από το κεφάλι τη Σίπηρα έγιναν γυναίκε. Γι' αυτό και οι λαοί μεταφορικά ονομάστηκαν ε, λαοί από τη έξι λαά που σημαίνει λίθο. Ε, τώρα γεωμυθολογικά, τι μα λέει τώρα ο μύθο του Δευκαλίων. Ε, η περιοχή τη Ότριο από την Ευθύθε Θεσσαλία σχετίζεται με τον κατακλεισμό του Δευκαλίων και τη Σπήρα. Όπω βέβαια και επίσης και η περιοχή του Πανασού. Ε, ξέρουμε από τις γεωλογικές έρευνε που έχουν γίνει στην, και στην Ελλάδα ότι η στάθμη της Παγκόσμια θάριας ανέβηκε κατά 125 μέτρα σε γονικό διάστημα 12.000 ετών, δηλαδή από 18.000 που από σήμερα, μέχρι το 6.000 που είναι από σήμερα. Αυτό έγινε ως αποτέλεσμα της τήξης των παγετώνων. Και άλλαξε αυτό το γεγονό δραματικά το παράκτειο πεδίο. Τώρα, ο καταγλυσμός του Δευκαλίων από την έρευνα που έχουμε κάνει σχετίζεται γεωλογικά πρώτον με τον Κολυμφιακό κόλπο. Αυτή η έρευνα έχει πλήρω επιβεβαιωθεί διότι ο γεωλόγος Ιεκούσης και η ομάδα του ε, έκαναν την εξής έρευνα. Ε, απέδειξαν ότι επανειλημμένο ο κόλπος είχε μετατραπεί από θαλάσσια σε λιμνέα λεκάνη και αντιστρόπος κατά τη διάρκεια του αντιστογένου. Πότε ήταν αυτό, ήταν από το 126.000 μέχρι το 10.000 έως σήμερα. Ε, αυτό το γεγονός, το ότι μετατραπόταν ο κορυμπιακός κόλπος σε λιμνέα και θαλάσσια λεκάνη, οφείλεται στη διακύμαση της παγκόσμια θαλάσσης και στο μικρό πάθος του στενού του Ρίου Αντιρίου. Ο Κορινθιακός κόλπος, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΚΟΥΣΗ και εμεί συμπονούμε με αυτήν την έρευνα, ε, παρέμενα απομονωμένος από τη Μεσόγειο μέχρι πριν από 13.000 χρόνια, πριν από σήμερα. Ε, τα τα 13.000 χρόνια είναι και το όριο των λιμνέων καθηγήσεων και είναι και το όριο που είναι την εγκατάσταση θαλασσίων συνθηκών στον Κορινθιακό κόλπο. Με την ισροή θαλασσίων υδάτων στον Κορινθιακό κόλπο... Ασφαλώ και πυγμήσαν οι παράκτητε περιοχέ. Ε, μεταξύ των περιοχών αυτών συγκαταλέγεται και η περιοχή τη Φωγίδα, με την οποία συνδέεται και ο κατακλυσμό του Δευκαλύωνα. Ο Δευκαλύωνα, όπω μα λέει και ο μύθο του Πολόδου, που είπαμε πριν από λίγο, σώθηκε γιατί κατασκεύασε μια ξύλινη κατοικία, μια ξύλινη σχεδία τέλο πάντων, η οποία προσάρεξε στον Πανασό. Κατά πάσα πιθανότητα, ο Πανασό, η λέξη Παρνασός, δεν αναφέρεται μόνο στο ομώνυμο όρος, αλλά περιλαμβάνει μια μεγαλύτερη περιοχή, η οποία συμπεριλαμβάνει και το όρος του Πανασού. Επίσης, ο κατακλυσμός τώρα του Δευκαλίου σχετίζεται και με τη Θεσσαλία. Ε, αυτό εκ, Εκεί πρέπει να γίνουν περαιτέρω γεωλογικές έρνες. Ο Απολόδρος αναφέρει ότι έγινε ο όταν διαχωρίστηκαν τα όλη τη Θεσσαλίας. Αλλά και ο Ηρόδοτος ε, μα μεταφέρει ότι... Υπάρχει στην, ε, στο έργο μου βιβλίο του, ότι υπάρχει φήμη ότι τα παλαιότερα χρόνια η Θεσσαλία ήταν Το που περικυριόταν σε όλε τις πλευρέ από όρει. Γύρω-γύρω και το Πίλαιο, την Όσα, τον Όλυμπο, την Πίνδο και στο μέσο αυτών των ωραίων που περιγράφει υπήρχε η Θεσσαλία η οποία ήταν λίμνη. Ε, και το πάριο χρονικό αναφέρεται στον κατακλυσμό του Δευκαλίου, αλλά βέβαια το πάριο χρονικό δεν δίνει την χρονολογία που έχει δώσει ο Λυκούς και με αυτήν εμείς συμφωνούμε τα 13.000 που είναι από σήμερα, αλλά δίνει μια χρονολογία το 1529, <συσκάς> ε, το πάριο χρονικό, να κάνω μια παρένθεση, βρίσκεται στο Ασμολιανό Μουσείο τη Οξφόρδης από το έτο 1667. Και ο άγνωστος συγγραφέα του αναφέρεται γεγονότα, σε κάποια γεγονότα που συνέβησαν την εποχή του Κέκροπα που ήταν... Βασιλειάς των Αθηνών το έτος 1318. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει το πάριο χρονικό δίνει μια χρονολογία πολύ μεταγενέστερη ε, η οποία δεν είναι τόσο αποδεκτή mm -hmm. από τη δική μα την έρευνα αλλά δεν έχουμε παραθέσει στη, στη μελέτη που έχουμε κάνει. Ε, ναι, δηλαδή ε, έχουμε χρονολογήσει τον κατακλυσμό του Δασκαλίωνα από το 1529 Όπω με αυτό το πάρει χρονικό. Mm -hmm. ε, ο παρόμοιο δεν είναι χρονολογία, λέει ότι ο κατακληρισμό του δεσκαλίου να συνέδρια όταν διαχωρήστηκαν τα όρτι τη Ελληνία και ο ορισμό και η Πελοντό χωρί ονολογία. Υπάρχουν και άλλε συγγραφέει να μην αναφέρω τόσο, Ωραία. το Ωραία. Είναι ένα αντικείμενο μελέτη Αλλά η δική μα η έρευνα. Με, τον, με την έργανα του λυκούς και ταυτίζουμε τον καταγλυσμό του Δευκαλίωνα με το πλημμυρικό επεισόδιο που συνέβη στον Πολινθιακό Κόλπο μετά το δεκατές π.Χ. πριν από σήμερα. Ωραία. Ε, να σε ρωτήσω, επειδή εδώ υπάρχει και ένα τσάτ που λειτουργεί παράλληλα και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέτουν ερωτήματα. Ε, πριν συνεχίσουμε, θέλω να μου απαντήσεις το εξή ερώτημα. Ε, για να καθιερωθεί, μου λέει εδώ πέρα ένα ακροατή μα, μια νέα επιστήμη, όπω για παράδειγμα η γεωμυθολογία, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Μισό λεπτό, γιατί μου φύγε το αυτό. Θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και να γράφονται μελέτε που θα εκδίδονται σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο με τη γεωμυθολογία, Έχουν παρουσιαστεί δηλαδή yeah. μελέτε και έρευνε δημοσιευμένε σε, επιστημονικά... yeah. σε επιστημονικά περιοδικά. Yeah. Πολύ ωραίο το ερώτημα του Ακροατή. Βεβαίω και υπάρχουν έρευνε δημοσιευμένε και από τον κύριο Μαριολάκο και από τον κύριο Παπαμαρινόπουλο και από εμένα και από τον κύριο Λυκούση. Επίση υπάρχουν μελέτε του Αρτογράιαν και Πίτμαν. Ε, είναι μια νέα επιστήμη, όμω εδράζεται πολύ γερά σε, σε πολύ σοβαρού επιστήμονε. Είναι άξιο ότι επιστημονική, όποιο δει το βιβλίο θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Όποιο πάει τον πρώτο τόμο γιατί ακόμα δεν κυκλοφορήσει δεύτερο, θα καταλάβει γιατί είναι μια πολύ. Σοβαρή επιστήμη η γεωμηθολογία και δεν είναι παραμυθάκια, δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται εύκολα. Ωραία. Απαιτεί ολο, ολοκληρωμένε γνώσει και στην αρχαιολογία και στην ιστορία και στη φιλολογία και στη γεωλογία και στην αστρονομία. Είναι μια δύσκολη επιστήμη, διεπιστημονική άκουσα όπω είπα και αρχή, στην αρχή, και πραγματικά δεν είναι εύκολο να ακολουθηθεί. Εύκολο σε όποιον θέλει να την ακολουθήσει, πραγματικά να την επιρρετήσει με πολύ σεβασμό, και θα, θα κοπιάσει πολύ, αλλά είναι, τα αποτελέσματα θα τον ε, ευχαριστήσουν πολύ. Ωραία. Ε. Θέλω, Έλενα, ε. να κάνουμε σε παρακαλώ εδώ, γιατί οι πληροφορίε που μα δίνει είναι πολλέ και πρέπει και ο εγκέφαλο σιγά σιγά να τι επεξεργάζεται. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για λίγα λεπτά, για να πάρουμε μια ανάσα κι εσύ και εγώ και οι ακροατέ μα. Και παραμένει στη γραμμή για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα δεδομένα που έχουμε από την, αυτή την. Πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμη. Εντάξει, περιμένει στη γραμμή σου λοιπόν. Πω σε κέρδισα. Θα θέλα μια φορά να σε πληγώσω. εσύ να μου ζητά όσα σου στέρισα. Και εδώ να μπορώ να σου τα δώσω. Ωραία που τα λε, μα ένα που σε ξέρω. Τα λόγια σου σαν μάγισα τα ξόρκησα. Πιάσει τι απειλέ. Πως δήθεν θα υποφέρω και να σκεφτείς ότι σαν σήμερα σε γνώρισα <συσίλια> Πως να γλιτώσει η μάτια μου ο ένας απ' τον άλλο Πως <συσίλια> να <ν'> αλλάξουμε ουράνο <συσίλια> Τώρα που μιαζουμε με δίδυμα <συσίλια> φεγγάρια <συσίλια> Που ξενυχτάνε <συσίλια> με τον ίδιο στενά Πώ να διηθώσει μάτια μου ένα ατομάνο. Πώ να αλλάξουμε ουράνο. Τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγαριά, που ξενυχτά με τον ίδιο στεναρό.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 θα υποφέρω καινούριο πόθο Ας ανάβω στην καρδιά Πώς να γλιτώσει μάτια μου ένα ένας απ' άλλο, Πώς να αλλάξουμε ουρανό Τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια Που ξενυχτάνε με τον ίδιο στενάδο Πώ να γλυκτώσει η μάχια μου ο ένας απ' τον άλλο να αλλάξουμε ουρανό Τώρα που μοιάζουμε με δίδυνα φαινιάρια Που ξενυχτάνε με τον ίδιο σνέναν Πολύ όμορφα, είσαστε στον Αλμπέντο 14 Ακούτε την εκπομπή του και του Διάβα Είμαι η Νάτη Παπαμίτσου Και μαζί μας είναι η κυρία Έλενα Μητροπέτρου Διδάκτορ γεωμηθολογίας Αρχαιολόγος Μιλάμε για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα Και θέλω να συνεχίσουμε Έλενα με τον κατακλυσμό του Δάδανου Εκεί έχουμε ενδιαφέροντα στοιχεία Τα οποία έχουν αποδειχτεί και επιστημονικά Έτσι δεν είναι Ναι ναι ναι Λοιπόν, αυτόν τον μύθο, τον οποίο δεν έχει γράψει ο Διόδωρο Σικελιώτη στην ιστορική βιβλιοθήκη του, ε, ο Διόδωρο Σικελιώτη έχει καταγράψει κάτι που αφηγούνταν οι Σαμόθρακε στην εποχή του. Ε, λέει λοιπόν ο Διόδωρο Σικελιώτη ότι οι Σαμόθρακε αφηγούνται μια ιστορία, ε, σύμφωνα με την οποία στην περιοχή του, δηλαδή στη Σαμοθράκη, έγινε ένα μεγάλο κατακλυσμό πριν γίνουν οι υπόλοιποι κατακλυσμοί. Ο κατακλυσμό, λένε οι Σαμόθρακε, έγινε. Επειδή καταρχά άνοιξε το στόμιο γύρω από τι Κοιάνε Πέτρε, ε, θα πούμε μετά ποιε ήταν οι Κοιάνε Πέτρε. Αυτό συνέβη επειδή η θάλασσα του Πόντιου, αυτή είναι η μαύρη θάλασσα, που μέχρι τότε ήταν λίμνη, ε, ξεκίνησε με νερά, με απέλαση να ανέβει τόσο πολύ ώστε να υπερχείλυσε τα στενά του Βοσπόρου, να γεμίσει την Προποδίδα και στη συνέχεια, αφού υπερχείλυσε και την Προποδίδα υπερχείλυσε και τα στενά του Λισπόδου και ξέσπασε με μεγάλη ορμή στο Αιγαίο με συνέπεια να κατακλειστεί ε, μια μεγάλη παραθαλάσσια περιοχή, όχι μόνο της Ασής αλλά και της Σαμοθράκης. Γι' αυτό τον λόγο, ε, γράφει ο Διόδωρος Σχελιώτης στην ιστορική βιβλιοθήκη του, οι κάτοικοι της περιοχής της Σαμοθράκης, ε, οι ψαράδε, μάλλον της περιοχής, ψάρευαν στα δίχτυα τους πέτρινα κοιονόκρανα, αφού ήταν κατακλειστεί ακόμα και πόλει. Ε, καθώς ε, η θάλασσα ανέβαινε, όλο και περισσότερο, οι άνθρωποι προσευχήθηκαν στους θεούς και προσοχήθηκαν σε ανάμνηση αυτού του κατακλυσμού και της σωτηρίας τους, οριοθέτησαν όλοι τη αμοθράκεις γύρω-γύρω με πέτρες και ίδρυσαν βομούς του οποίου κάνουν θεσία μέχρι σήμερα. Ε, άρα εδώ υπάρχει ένα λίχος αποτυπωμένος, ένα, ένα παλήμσιστό αποτυπωμένος, η ιστορική βιβλιοθήκη του Δεόδρου Σικελαιότη, κάτι που αφηγούνται οι ίδιοι οι Σαμόστρικοι κάπω. Λοιπόν, ποια είναι όμω τα γεωμυθολογικά στοιχεία αυτή τη αφήγης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Σαμόστρικε είχαν διασώσει στο υποσυνείδητό του, στην παράδοσή του, στην μνήμη του, έναν μεγάλο κατακλυσμό. Μόλις θα τον διηγούνται και πάρα πολύ διεξοδικά. Ε, κατά τη διάρκεια τη ιστορική εποχή, σύμφωνα και με τι έρευνε που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ε, η Λιμάβη Θάλασσα. Ε, κάποια στιγμή η αυτό έγινε ε, ως αποτέλεσμα της πίξης των παγετών. Ε, ξέρουμε ότι στη μαύρη θάλασσα καταλήγουν όλοι οι μεγάλοι ποτασίες της ευρωπαϊκής υπήρου. Ο Ντόν, ο Δημήτερος, ο Δημήστερος, ο Δούναβης. Ε, αυτή είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία. Θα πρέπει να έχουμε κατά νότι μάλλον πριν από 70.000 χρόνια... Ε, είχε σταματήσει η, δια, η, η επικοινωνία της Μαύρης Θάλασσας με τη θάλασσα του Πόντου και τον Ελίσποντων. Κάποια στιγμή, μετά το 18.000 πριν από σήμερα και, και από την έρευνά μας μετά το 18.000 πριν από σήμερα που ξεκίνησε και η τήξη των παγιετών, άρχισε να υπερχειρίζει η Μαύρη Θάλασσα. Αυτό έχει αποτέλεσμα να κατακλείσει το Αιγαίο με τα νερά του Πόντου. Ε, ε, δηλαδή η Μαύρη Θάλασσα τα νερά ξεχύθηκαν από το Βόσπορο που τότε δεν υπήρχε ο φαινό ο υπήρχε η κοιλάδα του Σαγκαρίου και αυτό είχε αποδειχθεί επιστημονικά από τους γεωλόγους του Ράιαν και Πίτμαν τα νερά ξεχύλησαν την προποτίδα, πέρασαν από τον Ελίσπορο που δεν υπήρχε και ξεχύθηκαν με μεγάλη ορμή στην, στο Αιγαίο και έτσι την Σαμοθράκη. Στην πρώτη λοιπόν φάση του κατακλυσμού του Δανδάνου, που εμεί περούμε ότι έγινε σε δύο φάσει και αυτό έχει αποδειχθεί και επιστημονικά, την πρώτη φάση την περιγράφει και ο Διόδρο Κελλιώτη στην ιστορική βιβλιοθήκη του. Η πρώτη φάση λοιπόν έγινε το 14.500 πριν από σήμερα. Ε, τα νερά τη Μαύρη Θάλασσα, με τον τρόπο που σα περιέγραψα, αρχήθηκαν στο Αιγαίο. Στη δεύτερη φάση έγινε το ανάποδο. Τα νερά του Αιγαίου πελάγου με τον όγκο του και την πίεση. Και τα μη υπάρχοντα στενά μέχρι τότε του Βοσπόρου, αυτό έγινε περίπου το έτος 7.600 πριν από σήμερα και αυτή η φάση έχει αποδειχθεί επιστημονικά από τους, και τους, από τους γεωλόγους του Ραϊαν και Πίτμαν και από το Ράντιμαν. Ε, κατά πάσα πιθανότητα η δεύτερη φάση του κατακλυσμού του Δαρδάνου που συνέβη το έτος 700, 7.600 πριν από σήμερα ε, και κατέκληση της παράχτησης παιδικής συμμάδας και διάνυξη και τα στενά του Ελισφόντου που μέχρι τότε δεν υπήρχαν ίσως έδωσε το έναυσμα ε, της δημιουργία των σουμεριακών μύθων και των βαβυλωνιακών μύθων των κατακλυσμών ε, του Ατραχάσης για παράδειγμα του Ζιουσούντρα, του Πανιστίν και το έπος του ε, Γιγκα, Γιγκαλμές Οπότε ε, να το δούμε γεωμηθολογικά 14.500 πριν από σήμερα είναι η πρώτη φάση του κατακλυσμού του Δαρδάνου Έχουμε αύξηση τη θερμοκρασία λόγω της τήξης των παγιετώνων. Ε, μέγιστη στη στάθμη Μαύρης Τάλασσας, υπερχιλίζει η Μαύρη Τάλασσα, ροή υδάτων τη προς το Αιγαίο. Η δεύτερη φάση, 7.600 πριν από σήμερα, ανάποδα, τράψει του φυσικού φράγματος του βοσπορού από δυτικά προς ανατολικά και μεταφορά υδάτων από το Αιγαίο προς τη Μαύρη Τάηλασσα. Η πρώτη φάση του κατακλυσμού του Δαρδάντη περιγράφει ο Διόδωρος Σικελιώτη. Αυτή αποδείχθηκε από την έρευνα που έχει κάνει ο Ράιεν και ο Πίτμαν το 1998, ε, ότι συνέβη πραγματικά το 14.500 πριν από σήμερα, όταν τα νερά της Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο. Η δεύτερη φάση δεν περιγράφεται από τον Διόδρο Σικελιώτη, παρόλα αυτά από του γεωλόγου του Ράιεν, τους, τους Ράιεν και Πίτμαν συνέβη έγινε το ανάποδο ε, όταν τα νερά του Αιγαίου ξεχύθηκα στην Άβη-Θάλασσα περί το έτος 7.600 ε, πριν από σήμερα mm. άρα βλέπουμε ότι οι μύσοι που υπάρχουν στην ελληνική παράδοση ε, για το γίγο δεν είπαμε ο πιο δύσκολο προσδιορίσουμε σχομολογικά ε, σχετίζεται μάλλον με την παλαιό έγινα εντάσεις περιπτώσει ε, όμως σχετίζονται με γεωλογικά φαινόμενα και οι τρει ε, κατακλεισμοί τη ελληνική παράδοσης που συνέβησαν στον περιεγειακό χώρο μετά το 18.000 π.μ. από σήμερα, όταν άρχισε και η τίξη των παγετώνων και ανέβηκε η της mm. Και αυτοί οι κατακλυσμοί διήρκησαν μέχρι το 7.600 πριν από σήμερα, που είναι η δεύτερη φάση του κατακλυσμού του Δαρδάνου. Να, σε, ε, να σου κατακλυσμός... Ναι, Παρακαλώ. Ολοκλήρωσε για να σε. Ναι, ναι. Και ο κατακλυσμό του Δευκαλίων, ο οποίο και αυτό έχει αποδειχθεί, θεωρούμε ότι σχετίζεται με τον Κολυμφιακό Κόλπο, όπω είπαμε και προηγουμένως, και έγινε ο 13.000 πριν από σήμερα. Αυτό, ε, αυτό τον έχει αποδείξει ο καθηγητής ο Πώ πώς να το ξέρει βέβαια, τι απέληξε. Mm -hmm. ε... Περιτώ να σου πω ότι οι ακροατές μας μου αναφέρουν τη Λίμνη Τριτονίδα. Άρα για να καταλάβεις ότι αυτοί που μας ακούνε γνωρίζουν πράγματα. Εγώ ας πούμε δεν ήξερα για τη Λίμνη Τριτονίδα και το παραδέχομαι γιατί δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Πολύ απλά, προσπαθώ να ξέρω όσο το δυνατόν περισσότερα επειδή μιλώ και συνεντευξιάζομαι με ανθρώπους από όλες τις επιστήμες οπότε προσπαθώ να ενημερώνομαι όσο το δυνατόν περισσότερα. περισσότερο η Λίμνη όμως Τριτονίδα δεν ήταν μέσα στις γνώσεις μου είναι όμως μέσα στις γνώσεις των ακροατών που μας ε, παρακολουθούν απόψε Πες μου λοιπόν ε, τι σχέση έχει η Λίμνη Τριτονίδα με τη Σαχάρα και αν έχει σχέση Ναι Λοιπόν, ε, ο Εσχύριος στην τραγωδία του Φορκίδες ε, γράφει ότι, για τις γοργόνε που είχαν ως προφύλακα τις δρέες. Αυτές είχαν οι δρέες όλες μαζί έναν οφθαλμό και τον έδιναν η μία στην άλλη για να εκτελούν αυτό το έργο της προφύλαξης. Ε, ο Περσέφ καραδόκησε και όταν γινόταν η, η παράδοση και η παραλαβή του οφθαλμού και αυτό τον έβαλε, τον έριξε στην Τριτονίδα Λίμνη. Αυτό μα το γράφει ο Εσχύριος στην τραγωδία του Φορτίδες. Πού ήταν τώρα λοιπόν αυτή η Τριτονίδα Λήνη. Και ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι κάτοικοι της Τριτονίδας Λήνης, ε, δηλαδή η Μάχλης και οι Αψέ, ε, λένε ότι η Αθηνά δεν ήταν κόλλη του Διός, όπως ξέρουμε όλοι από την, την Βασιλήνη κοινωνία που έχουν διαβάσει, αλλά ήταν τη γατέρα του Ποσειδώνα και της Τριτονίδας Λήνης. Υπάρχουν και άλλες αρχές πηγές που αναφέρουν πολλά για την Τριτονίδα. Τι ήταν λοιπόν αυτή η Τριτονίδα. Στην έρευνα που κάναμε θεωρούμε ότι η Τριτονίδα βρισκόταν στην βόρειοδυτική Αφρική. Ε, μάλιστα ένας γεωλόγος ο Χόφμαν την τοποθετεί την Τριτονίδα στα σύνορα της σημενής της με την Αλγερία. Άλλοι την τοποθετούν στη Λιβύη. Ε, ο Χόφμαν λοιπόν την τοποθετεί εκεί που είναι τα τσότ. Έτσι ονομάζονται σταραδικά οι λίμνες οι αλμυρές στην περιοχή της Σαχάρα. Ε, ε, τι έγινε λοιπόν με την Τριτονίδα Λίμνη μεταξύ των ετών 10.000 πριν από σήμερα και 7.000 πριν από σήμερα εξαιτίας αυξημένη θερινή ηλιακής ακτινοβολίας ισχυροί θερινή μουσώνες, περνέοντας από τον Ατλαντικό προς τη Βόρεια Αφρική προκαλούσαν Προκάλεσαν βροχές και έκαναν τις αποξηραμένες λίμνες να υπερχειλήσουν. Άρα η μνήα της Τριτονίδα Λίμνης, όπως μας την διασώζει και ο Ηρόδοτος και ευθυμένης ο Μασολιώτης, και ο Εσχίλος ε, στην τραγωδία Φορκίδες, αλλά και ο Ευστάθιος, επίσκοπο Επίσκοπος Θεσσαλονίκης κτλ. Αναφέρεται σε αυτή την περίοχη, υπήρξε Τριτονίδα Λίμνη και υπάρχει στο... Υπάρχει και καταγεγραμμένο μεταξύ λοιπόν, των ετών 10.000 και 7.000 που είναι από σήμερα, υπήρχε στην περιοχή τη Σαχάρα μία μεγάλη λίμνη στη Βόρεια Αφρική. Ε, άρα η μνήμα τη Τριτονίδα Λίμνη αναφέρεται σε αυτήν την εποχή. Και επομένως αυτά που αναφέρουν, όπω η ο Θεό, η Αθηνά, ο Ιρακλή, ο Ήρωα, οι Αμαζόνε, ο Αντέο, ο Πεσεύ που πήγε εκεί και πήρε το μάτι από τι Γραίες και οι εργοναύτε, θα μπορούσαν να πάνε στην Τριτονίδα Λίμνη εκείνη την παλαιά εποχή ε, μόνο τότε δηλαδή τότε το 10.000 μέχρι το 7.000 ας πούμε, από σήμερα γιατί μετά η λίμνη αυτή αποξεράντηκε Μάλιστα Αυτή είναι λοιπόν μια ενδιαφέρουσα πληροφορία η οποία διασώζεται ε, στην ελληνική μυθολογία αλλά και στην ελληνική πλήση ότι υπήρχε κάποτε μια λίμνη η οποία αποδείχθηκε γεωλογικά ότι όντω είπε εξελίμνη η Τριζωνίδα Λίμνη Μάλιστα Θέλω να μου πεις, έλενα τι ετοιμάζεις, γιατί το αντικείμενο αυτό, νομίζω ότι έχει πολύ ψωμί ακόμα για όλους τους επιστήμονες που ασχολούνται με τη γεωμηθολογία και για τους γεωλόγους και για τους αστρονόμους και για τους φιλόλογους και για τους αρχαιολόγους. Ε, δεν ξέρω τώρα κάποιες άλλες ειδικότητε που μπορεί να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Ε, ετοιμάζεται ένα δεύτερο τόμος. Νομίζω θα έχει και πολύ ενδιαφέρον ο δεύτερος τόμος. Με τι θα ασχοληθείτε εκεί? <Πεταίω> ό,τι μπορείς είναι. να πεις, ό,τι μπορείς να πεις γιατί ξέρω ότι δεν μπορείς <σφίλοι> να πεις πολλά Ναι, στο δεύτερο τόμο θα ασχοληθούμε ε, εκτός από τους 12 άθρωποι του Ιρακέη τους οποίους τους έχουν ε, ε, ερευνήσει γεωμιχολογικά όχι όλους όσους, ε, αυτοί υπάρχουν και στον πρώτο αλλά ε, ε, ε, συνέχεστε είναι στο δεύτερο τόμο και επίσης θα αναφερθούμε σε όλες τις μυθολογίες γιατί είναι πάρα πολλέ και σε όλε τι κοσμογονίε. Και επίση θα αναφερθούμε και στην. ποιοι είμαστε εμεί οι Έλληνε. Τι λένε, ποιοι είμαστε εμεί οι Έλληνε και τι έχει αποδειχθεί. Η παρουσία μα είναι εδώ συνεχόμενη. Τώρα λέγομαι στα Έλληνε, αλλά κάποτε υπήρχαν κάποιοι κάτοικοι, δεν έχουμε έρθει από κάπου αλλού. Ούτε ήρθαμε από το Σύριο, ούτε ήρθαμε από το Πεγκάρι, δεν έχουμε κάποια αυτά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια αδιατάραχτη κατοίκη στα τελευταία χρόνια, η οποία αποδεικνύεται γεωλογικά. Εκτό από του μύθου και τι ιστορίε, ότι υπήρξε σε αυτό το χώρο τον ελληνικό. Όχι, οι άνθρωποι δεν είχαν τότε ελληνική συνείδηση, δεν ξέρω αν τη λέγονται Έλληνε. Αλλά τα τελευταία χιλιάδε χρόνια η μύθη αυτή δείχνει ότι εδώ κατοίκησε ένα στοιχείο για να διασώσει αυτού του τους από το 14.500 και πριν από σήμερα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε ποια γλώσσα μιλούσαν, σε, με πώ συνεννοούνται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν διασώσει. Αυτού του μύθου και δεν έχουν διασώσει κάποιου άλλου μύθου. Ενδεχομένω, λοιπόν, εδώ υπήρχε, και αφού το αποδείξαμε και θα το δημοσιεύσουμε. Εδώ υπήξαν, υπάρχει ένα στοιχείο, εμεί το λέμε είναι ελληνικό, το τελευταία τουλάχιστον από 14.50 χρόνια. Όπω αποδεικνύεται και από του ελληνικού μύθου που αποδείχθηκαν και γεωλογικά και αστρονομικά, ότι είναι πραγματικέ ιστορίε και δεν είναι παραμυθάκια για μικρά παιδιά. Πολύ ωραία. Ε, Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψηνή σου συμμετοχή εδώ στην εκπομπή στον Αλμπέντο 14. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σου, καλή δύναμη να έχετε και να, ναι. να μελετάτε και να μα γεμίζετε γνώσει και πληροφορίε. Και ε, εύχομαι πραγματικά αυτέ τι καταπληκτικέ εκπομπέ, τι οποίε ήσουν αρχισυντάκτη τη ποιότητα του ανεξήγητου και που και τυπικά, τυπικά α, δεν, δεν ήμουν αρχισυντάκτη, τυπικά δεν ήμουν αρχισυντάκτη εγώ, ήταν α, ο Κώστας ο Ναι, ναι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Είσαι ένα πολύτιμο συνεργάτη, να το πω. Ωραία. Το δέχομαι, ευχαριστώ. Να συνεχιστούν και να γίνει κάτι παρόμοιο, γιατί είσαι πάρα πολύ άξια και έχει πολλά ενδιαφέροντα. Και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ σου. Εύχομαι να έχει ένα υπέροχο βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Θα είστε στον Αλμπέντο 14 Μιλήσαμε με την κυρία Έλενα Μητροπέτρου Όσον αφορά στην... στο αν πρέπει ή όχι να αποκαλύψει Αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο δεύτερο τόπο... τόμο Συγγνώμη Της μελέτης της Δεν είναι ότι φοβάται να τα πει Ή ότι τις έχουν απαγορέψει Προς Θεού μην δίνουμε και... Έτσι συννομοσιολογικές Στα λεγόμενα του καθενός ομιλητή εδώ στην εκπομπή ε, απλά ε, ακολουθεί ακολουθεί ένας δεύτερος τόμος και προφανώς η γυναίκα δεν θέλει να αποκαλύψει λεπτομέρειες για το τι θα αναγράφεται εκεί γιατί γιατί πρέπει να πάμε να αγοράσουμε τον τόμο αυτό για να μάθουμε τι λένε όλοι αυτοί οι επιστήμονες που έχουν συμμετάσχει σε αυτή την έρευνα απλά πράγματα προς Θεού. Ε, και πλανεψαν τα γοριμού και ενηκτες χασί. Ένα τραγούδι που μα έρχεται από τα πολύ παλιά όταν η άναβεισι τραγούδα για τραγούδια. Πολύ όμορφα τραγούδια. Και πέρα λοιπόν για να χαλαρώσουμε, για να ηρεμήσουμε και για να περάσουμε όμορφα αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό βράδυ τη Δευτέρα. Τραγούδια αφιερωμένα στο φεγγάρι. Εδώ από τον Αλμπέτο 14 και από την Άντι Παπαμίτσου. Θέλω <Τιν> απόψε το φεγγάρι από την πόρτα να σε πάρει. Το χωβάλι να προσέχει που θα πας να κάνει σκέφτη. Απ' τι γκρινιέ που σε βλέπω πώ σου πάει το γυλαίκο. Τα κορίτσια σου γελάνε και καμπάνες καμπάνε σου μου χτυπάνε. Σαν Έχει πλέξει στο κασκόλ που σου πλέξει Το φεγγάρι θα σου δείξει την βαγίδα που θα στήσει Το φεγγάρι στην ταράτσα όσο θα γυρνάστηκε είναι λοιπόν όταν γίνονται έρευνες τέτοιου τύπου, έρευνες δηλαδή στις οποίες συμμετέχουν πάρα πολλοί επιστήμονες και καταξιωμένοι επιστήμονες Όπω είναι ο κύριος Παπαμαρινόπουλος, ο κύριος Μαριολάκος ή η κυρία Πρέκα η αστροφυσικός, ο κύριος Μητροπέτρος ο φιλόλογος ή η κυρία Μητροπέτρου η κυρια μητροπετρου ή αρχαιολόγος και ο Καλό είναι να, να προσπαθούμε να, να μην ειρωνευόμαστε καταρχήν τις προσπάθειες που κάνουν οι επιστήμονες προκειμένου να αποδείξουν νέα πράγματα και νέα γεγονότα. Γιατί πάντα πρέπει να ξέρουμε ότι ένας επιστήμονας δεν μπορεί να βγει και να πει α, πράγματα τα οποία δεν είναι αποδεδειγμένα επιστημονικά. Αυτό γίνεται βέβαια με πολύ αργούς ρυθμούς. Όλοι εμείς οι ακροατές και αυτοί που ψάχνουμε το εναλλακτικό, το διαφορετικό, το μυστήριο, το ανεξήγητο ε, θέλουμε να ακούμε τέτοιες φωνές να μας ε, ε, εξηγούν και να μας αποδεικνύουν ότι αυτά που έχουμε διαβάσει που υποψιαζόμαστε ή που, που, που, που, που, ή που έχουμε βρει σε κάποιες πηγές είναι πραγματικότητα. Όμως η αλήθεια είναι ότι μια, ένας επιστήμονας για να βγει και να πει ε, αυτά που εμείς θέλουμε να ακούσουμε πρέπει να αποδειχθούν επιστημονικά και όπως και εσείς ίδιοι μου γράψατε στο τσάτ να δημοσιευθούν ε, οι έρευνες και οι μελέτες τους σε διεθνή περιοδικά επιστημονικά. Ε, πρέπει λοιπόν με αγάπη και σεβασμό να δεχόμαστε κάθε νέα προσπάθεια και προσπάθειες νέων ανθρώπων όπω είναι της Έλενας Μετροπέτρου αλλά και άλλων νέων ανθρώπων να συνδυάσουν πολλές επιστήμες μαζί σε μία. Αυτό από, από μόνο του είναι πολύ, πολύ ε, εντυπωσιακό και πολύ αξιοσημείωτο και καλό είναι να στηρίζουμε τις προσπάθειες αυτές. Ε. Ο γαίμον τη τεχνολογία για άλλη μια φορά έβαλε το χεράκι του. Δεν πειράζει. Θα μα αποζημιώσει το τραγούδι Μεγάλη Μαρινέλα. Καλημέρα, πέρασε να σε περίμενε. Πάλι από τον νόμο Φάμπο σαν τα ματιά μου. Να κοιτάζει. Στελειώτε και μου Ερχόμαστε σιγά σιγά στο τώρα Ένας από τους αγαπημένους μου Μη θυμώνετε Αντώνης Ρέμος Χάρτινα φεγγάρια Φεγγάρια χάρτινα Κι εσύ σαν σκία Από το παράθυρο να πεις Εκεί να σταθείς Χωρίς να μιλήσεις Οι λέξει ξεχνούνται, θα δει. Μπορεί να έφυγε, μπορεί να έφυγε. Πάντοτε ήσουν αλλού. Μα τώρα ξεφύγε. Μπορεί να έφυγε, μπορεί να ξέχασε. Σημάδια έβαλα στον δρόμο, μα τα έχασε. Φεγγάρια χαρτίνα κρεμάω στον ουρανό. Και εσύ τα έκαψες. και εσύ τα έκαψες. Έχουμε πολλέ εκπομπέ μπροστά μα. Δεν σκοπεύω να σταματήσω από τον Αλμπέντο. Όσο θέλει και ο Γιώργο Ωκαρποδίνη ο να είμαι εδώ, και εσεί βέβαια, πάνω απ' όλα να είμαι εδώ. Έρχονται και άλλε εκπομπέ και ο Κυριάκο Οκάση θα είναι εδώ, και η κυρία Πρέκα η Αστροφυσικό θα είναι εδώ, και ο Μάνος ο Δανέζης θα είναι εδώ, και ο Στράτο ο Διθεοδοσίου θα είναι εδώ. Είναι αγαπημένοι φίλοι, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν πάμπολε φορέ και έχουν να μα πούν συγκλονιστικά πράγματα. Αρκεί να είστε συντονισμένοι. Χρόνια μετά εσένα θυμίζουν δυνατά Συρτάρια κλειστά που έχω ανοίξει Σε νιώθω κι ας μακριά Μπορεί να έφυγες, μπορεί να έφυγες Πάντοτε ήσουν αλλού Μα τώρα ξέφυγες Μπορεί να έφυγέ, Μπορεί να ξεχάσες Σημάδια έβαλα στον δρόμο Μα τα στο Φεκάρια χάρτη να κρεμάω Στον ουρανό Και εσύ τα έκαψες και εσύ τα έκαμψες. Φεγγάρια χάρτινα, κρεμάω στον ουρανό και εσύ τα εσύ τα Μου ζητάτε να καλώ και ακροατέ. Ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, όχι για κανένα άλλο λόγο, όχι, γιατί δεν θέλω ίσα, -ίσα που με ενδιαφέρει να υπάρχει διάλογο και σύγκρουση αν θέλετε απόψεων και. Ε, Σκέψεων στο στούντιο ζωντανά. Καταρχήν είμαι στην Κρήτη. Δηλαδή, πρέπει να βρω του κατάλληλου ανθρώπου να είναι εδώ στο στούντιο αφενό. Αφετέρου, το στούντιο εδώ στην Κρήτη που έχει στηθεί έχει ακόμα ελλείψει και η δυνατότητα να φιλοξενηθούν ζωντανά άνθρωποι εδώ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ζωντανά γίνονται πολύ πιο όμορφε συζητήσει και αλλιώ είναι να έχει μπροστά σου έναν άνθρωπο και να κάνει μια συνέντευξη, και αλλιώ να τον έχει τηλεφωνικά. Σιγά-σιγά θα οργανωθούμε, σιγά-σιγά θα εμπλουτιστεί, αν θέλετε, το στούντιο και θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Παρόλα αυτά, κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να μεταφέρω τις απόψεις σας στους καλεσμένους. Και προς το παρόν, αυτή είναι, αν θέλετε, η μόνη μας, ο μόνος τρόπος για να έχουμε μια επικοινωνία. Θα προσπαθήσω όμως να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και σε κάθε εκπομπή να είμαι και καλύτερη και εσείς να είστε και πιο ικανοποιημένοι κάθε φορά. Τώρα, το τραγούδι που ακολουθεί είναι το τραγούδι που έχει γράψει ο Μάριος Φραγκούλης και τους στίχους και τη μουσική. Λέγεται «Φεγγάρι μου φεγκόφωτο» και είναι γραμμένο για τον πατέρα του. Και φαντάζομαι ότι είναι γραμμένο και για όλους τους πατέρες του κόσμου. Τους πατέρες που είναι εδώ, κοντά μας, και μαστηρίζουν, αλλά και για τους πατέρες που έχουν φύγει και είναι κάπου αλλού. Απολαύστε το, είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Πατέρας μου εσύ, αυτός που περιμένω Και με τη μέρα την ηλιολούστη τη μάνα παντρεμένο Έτσι σας ευλέπα τους δυο να ζείτε στον ήρωπο Πλημμυρίζουν οι με στο παραπονό. Τα όνειρα ταξίδεψαν μ' αγάπη, φωτισμένα με τα φτερά τη μουσική. Τα μάτια, τα δεν Πια ποτέ, θα Μόνος δεν θα ξέρεις στα είσαι μου θα σε ούτε πού θα είσαι ούτε <Τι> πού θα είσαι μου πού θα πού θα με την μέρα την ηλιόλουστη, την μάνα παντρεμένο. Έτσι σας σε βλέπα τους δυο να ζείτε στον ήρωμου να πλημμυρίζουν οι στιγμές με στο παραπονό. Υπέροχο τραγούδι και πάμε σε μια άλλη μεγάλη φωνή εντελώ διαφορετικού ύφου και στήλα αν θέλετε που αγαπώ πολύ ακόμα και τώρα που έχει αποχωρήσει αν θέλετε από τις μουσικές σκηνές παρόλα αυτά τα τραγούδια του και φωνή του μας συντροφεύουν συνέχεια και τον αγαπάμε πολύ γιατί είναι ένας πολύ καλός και όμορφο άνθρωπος Πασχάλης Τερζής έχει ένα φεγγάρι απόψε τέλειο Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά Την ώρα που μου είπες το άδίο Το λόγο σου δεν κράτησες μονάχο με παράτησες Μες στη νύχτα και στο κρύο Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά χωρίσεσε εσένα είπα θα πεθάνω από το ναδι γύρισα μη θελή σου ψιθίρισα είναι λίγο παραπάνω. Και έχει να φεγγάρια πόψε που με κάνει κι αρρωστένο. Έχει ένα φεγγάρια πόψε που με χολό. Έχει ένα φεγά. Σα και εμένα δακρυσμένο, πε μου πω θα έρθει πάλι σε παρακαλώ. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά Γυρνάς με στο μυαλό μου και πονάω Κι απόψε δεν κοινήθηκα τα μάτια σου θυμηθήκα Γυρνά πίσω σ' αγαπάω Κι έχει ένα φεγγάρι απόψε Που με κάνει κι αρρωσταίνω έχει να φενγά, απόψε που μελάν χολό. Και έχει να φενγά, απόψε Σα γέμνα τα χρησμένο. Πε μου πώ θα έρθει πάλι Σε παρακαλώ. Και έχει να φενγά. Του με κάνει κι άρωστα Έχει ένα φεγγάρια πόψε που με λαμπχολό. Έχει να φεγγάρια πόψε. Σαν και εμένα δακρυσμένο. Θε μου πω θα έρθει πάλι. Και από αυτή τη μεγάλη φωνή θα πάμε σε μια άλλη, ακόμα μεγαλύτερη φωνή για κάποιους Γεργόρης Μπηθικότης, το φεγγάρι κάνει βόλτα. <Τι> Ήρχε από τα παλιά. σα σας είπα και προηγουμένως το φεγγάρι είναι τραγουδισμένο από διάφορα είδη μουσικής Και επειδή εσείς μου το σητήσατε ήταν αδύνατον εγώ να μην το έχω ε. Γιατί αγαπάμε την παράδοση και το αποδεικνύουμε σε κάθε εκπομπή Με διάφορα τραγούδια από όλες τις περιοχές της Ελλάδας με την αγάπη δε σημαζώνεται. Έβγα να σε δω, μωρέ εβγανα έβγα να σε δω, έβγα να σε δω, να παρηγορηθώ, το φεγγάρι, κανεί κι γνώτα στην μου το κυβερνά, το φεγγάρι κάνει δόρετά. Στη αγάπηζε μου τι μπορετά. Και το σταφύλι στα φίλη και εγώ το τσάμπουρο έλα με στα χείλη κι εγώ στο μάγκουλό. Ποιος σε φίλησε, μωρέ ποιος σε φίλησε ποιος σε φίλησε και σε κοκκίνησε το πεγάρι κάνει κύκλο, στι αγάπηζε μου το κήπο. Το πεγάρι κάνει βόλτα, στι αγάπηζε μου την πόρτα. Και επειδή αναρωτιέστε από πού είναι η καταγωγή μου, να σας ενημερώσω έτσι για να ξέρετε. Όχι, επειδή είμαι ενός στην Κρήτη δεν σημαίνει ότι είμαι από την Κρήτη. Από την Κρήτη είναι ο άδρας μου. Εγώ έχω καταγωγή από την Αιτουλοκαρνανία. Ξηρόμερο, αν έχετε ακουστά. Οπότε και αυτά τα ακούσματα είναι τα αγαπημένα ακούσματα, όπω επίσης και τα κριτικά ακούσματα είναι αγαπημένα, και έχουμε και μουσική από την Κρήτη για να κλείσουμε την εκπομπή, όπως κάνουμε σχεδόν πάντα. Λοιπόν, είστε στον Αλμπέντο 14. Πάμε σε μια άλλη μεγάλη γυναικεία φωνή, ένα εντελώ διαφορετικό τραγούδι, ένα μαγικό τραγούδι από τη μοναδική Ελένη Βιτάλη.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 Φτιάχνω τα σκοτάδια, μήπως κάτι και συμβεί Ίσως δεν τα φεγγάρια, ίσως πάλι δες κι εσύ περανά τις γριλιές και σβήνει αυτά που γίναν χτες πως μπλεκούν λέω οι ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές μες στο φτήνο ξένο δοχείο και στα σεντόνια των πολλών μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν μέσα καθρέφτε ευτυχώ μνήμη, θα τελειώσουμε λοιπόν. σω φταίνε τα φεκάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πω διαρρεώνω τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. σω φτενε τα φεκάρια. Και πολύ μελέντρελη, πολύ ψάχνω στα σκοτάδια, μη πως κάτι και συμβεί. Ίσως δεν τα φεγγάρια, ίσως φάνη ψεύτες και σύ. Αλβέρτο 14 και συνεχίζουμε με έναν αγαπημένο. Ενώ τη φακανάκη του Θεκαριό ο Γιόσα. Στέρια συντροφιά Μα την καρδιά του πληγωμένη, από ένα νερό τα φωτιά που κάθε νύχτα περιμένει. Από ένα νερό τα φωτιά που κάθε νύχτα περιμένει του φεγγαριού ωγιό, Μονάχα με στα σκοτάδια. Δεν είδε ήλιο φω. Του φεγγαριού ο γιος, Για μια αναγκάθι που μοιράσετε τα βράδια. Έχει τα αστέρια συντροφιά και την αγάπη του κρυμμένη σε μια παράνομη αγκαλιά μα το πρωί μόνος του μένει σε μια παράνομη αγκαλιά μα το πρωί μόνος του μένει του φεγγαριού ο Κοιμάται μοναχός μες στα σκοτάδια Δεν είδε ήλιου φως Του φεγγαριού ο γιος Για μια αγάπη που μοιράζεται τα βραδιά Του φεγγαριού ο γιος Κοιμάται μοναχός μες στα σκοτάδια δεν είδε η φως του φεγγάριου ο γιος για μιαν που μοιράσετε τα βραδιά Με στα σκοτάδια δεν είδε υλικό του βεκαριού για μια κάτι που μοιράσετε τα βραδιά. Η φίλη μου η Ευαγγελία μου ζήτησε το Λούνα Ρόζα του Φραγκούλη αλλά επειδή παίξαμε Φραγκούλη είναι λίγο υπερβολικό να ξαναπέξω τραγούδι του τη υπόσχομαι όμως της Ευαγγελία ότι την επόμενη εκπομπή θα την ξεκινήσω με το τραγούδι που μου ζήτησε θα ζητήσω συγγνώμη καταρχήν και υπόσχομαι ότι στην επόμενη εκπομπή θα ακούσει το τραγούδι και θα ξεκινήσω με αυτό πάμε να ακούσουμε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη ένα μοναδικό τραγούδι που νομίζω ότι θα μείνει στην ιστορία και θα το τραγουδάμε και θα το ξανατραγουδάμε γιατί είναι υπέροχο απλά Θα πιω απόψε το φεγγά Και θα με θύσω και θα πω Αφού μονάχα πια κάποιον άνο, ρίξε μαγειρεύει να κόψω Και όταν με κόψει το μαγείο. Καρφό σ' τα μανιά δεν Ρε παιδί μου, αλλά μερικά τραγούδια είναι τόσο όμορφα, τόσο η μουσική τους, όσο και οι στίχοι είναι μοναδική που πραγματικά σ' αγγίζουν στην καρδιά. Και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε θεωρώ ότι είναι ένα από αυτά. Όπως και το επόμενο τραγούδι είναι υπέροχο. Και πραγματικά χαίρομαι έτσι που μου δίνεται η δυνατότητα να ακούμε όμορφα τραγούδια. Έστω και αν όλο αυτό το ύφος και το στυλ δεν ταιριάζει απόλυτα στο στυλ του Αλμπέντο 14. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα ωραίο διάλειμμα, ε, δεν νομίζετε... Κακά τα ψέματα, οι ελληνικοί στοίχοι μπορούν να αγγίξουν την καρδιά ενός Έλληνα-Κροατή πολύ καλύτερα από το να έχεις μαγικούς τοίχου και μαγική μουσική που είναι όμως σε άλλη γλώσσα. Πώς να το κάνουμε. Πονώ. Όσο σκεφτόμουν από σ' άλλη σα αγκαλιάζει Με ένα τραγούδι λυπημένο και παράτονο Πήρα το δρόμο που στην κόρτα σου με βογάζει Βάφτικη νύχτα με του πόνου μου τα χώρώματα, και εγώ της είπα τα φιλιά μου να σου στείλει Είχε νυχτώσει και σαργά τα ξημερώματα Είχε ξεχάσει και ο ήλιος να νάτυλει. Και έκλεγε μαζί μου το φεντάρι και πονούσε. Μέχρι τα χαράματα για σένα μου μιλούσε. Με βλεπε να λιώνω και με ήκτο, με κοιτούσε. Και έκλεγε μαζί μου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE και νυχτώσει και στο δάκρυ μου και εγώ μουνα που δεν κατάλαβες ποτέ αυτό που νιώθω και αυτά τα μάτια που για χάρη τους χανόμουνα Πάλι κοιτάζανε αγάπη και με πόθο μαύρες σκιές η αναμνήσεις με τρομάζανε εσύ σε άλλο προσκεφάλι ξαγρυπνούσες κι όλου του κόσμου τα φεγγάρια σε δικάζαν που μια αν αγάπησαν κι αυτοί περιφρονούσες και έκλαιγε μαζί μου το φεγγάρι Κριτάχα, για σένα μου μιλούσε Με κλεπε πένα λιώνα και με το μετιτούσε. Και κλέγει μασίου το φεγγάρι και θριμούσε. Και κλέγει μαζί μου. Αχ, αχ, αχ, τι όμορφα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ τα διαβάζω και παίρνω δύναμη γιατί σήμερα, μάλλον απόψε, είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά για μένα λόγω υγείας. Αλλά είμαι εδώ και μου δίνετε δύναμη να συνεχίσω. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που ζητήσατε εσείς από μια μεγάλη φωνή, σύγχρονη φωνή, γυναικεία φωνή η οποία έχει ένα ιδιαίτερο χρώμα και αυτό την κάνει ξεχωριστή, γιατί οι φωνές πια οι καλέ. πέρα από το τον απατάσκαλα στις νότες, πρέπει να έχουν και μια ιδιαίτερη χρειά. Αυτή η ιδιαίτερη χρειά είναι που τις κάνει ξεχωριστές. Και η ιδιαίτερη χρειά έχει φωνή της Νατάσας Θεοδωρήβου. <Το> <Το> sin nicht des spürn με sichitasi me minanania galan estin an lief hieropse mi me libi να ψάξει να τον βρει και να του πει πω δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω. Φεγγάρι μου δρόμο του να βρει και να του δείξει πώ να ρεθεί σε μείνα Μα αν αυτό φεγγάρι μου αρεθεί, μην ξύμε ρώσει. Α τη νύχτα να με Θα φύγουμε μαζί πριν την απειλή. Ας τον κοιτάζω από ψηλά σαν το φεγγάρι Πες μου φεγγάρι μου τι βλέπεις τελικά Τον εσύ τροφεύει Στην αλήθεια απόψε Πόσο κι αν πονά Εσύ μου φεγάρι Ποια καρδιά τον ταξιδεύει Να ψάξει να τον βρει και να του πει πώ δεν θα τρέξω με Ζήσω. ζήσου. στον δρόμο του να μπει και να του δείξει πώ να ρεθεί εμένα πίσω. Μα αν αυτό φεγγάρι μου αρνηθεί, μην ξυμερώσει σα τη νύχτα να με πάλει. Θα φύγουμε μαζί πριν την απειλή, Πια στο κοιτάζω. Σαν το τι τη ζωή Γλυκιά μοναπνοή ο λόγος που αναστεί Να τον βρει και να του πει πώ δε θα τέξω, δεν θα ζήσω. Μου φεγγάρι μου στο δρόμο του να μπει και να του δείξει πώ να ρεθεί σε εμένα πίσω. Μα αν αυτό φεγγάρι μου αρνηθεί, μην ξυμερώσει. Α τη νύχτα να με πάλει. Θα φύγουμε μαζί πριν την αυγή. και στο κοιτάζω. Τώρα η αλήθεια είναι πω η φίλη μου η Ευαγγελία θα έχει έτσι μια πορεία, γιατί δεν έπεξα δύο τραγούδια του Μάριο Φραγκούλη και θα παίξω δύο τραγούδια του Πασχάλη του Τερζή. Εντάξει, έχει δίκιο, αλλά επειδή μου το ζητάτε και αυτό, και υπάρχει πρόχειρο, θα σα το βάλω. Είναι το φεγγάρι μου χλωμό του Πασχάλη Τερζή, του αγαπημένου μα Πασχάλη Τερζή. Ένα μοναδικό τραγούδι. Με στο άδειο σπίτι μπαίνω, τα ρομά σου ανασένω. Λιώνω που δεν είσαι πια εδώ. σε Σκέφτημαι και αρρωστένω, Δεν αντέχω να πεθαίνω. Πε μου. Που να ψάξω να σε βρω, κάθε βράδυ και πονό και το ψηλά στον ουρανό φεγάρι.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 God Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη μουσική πλήν της ελληνικής και άλλα λόγια πλήν των ελληνικών που να εκφράζουν με τέτοιο μοναδικό τρόπο το ντέρτι και την καψούρα που μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος. Πραγματικά και χαίρομαι που σας αρέσουν τα τραγούδια. Λοιπόν, αυτό το τραγουδί που θα παίξει τώρα θα σας θυμίσεις. Λοιπόν... Μοναδικός το Λισβοσκόπλος Σαν τρελία έκανα μικρότερη Τώρα εντάξει έχουν αλλάξει λίγο το γούστα μου Αλλά αυτό το τραγούδι θεωρώ ότι είναι μοναδικό <Τι> Αφήστε που όταν το χόρευα Νόμιζα ότι ήμουν και ζωή λάσκαρη Δηλαδή αφήστε τα <Τι <Τι> Και με το Με το κόριτσι Θεέ Πάμε για το παλιρο το με τη σμένο σε μια βαρκάκιλισέ. στο κρεβάτι δεν συγκέντρωα ήμουν δε μου πως δε μου πως να κλείσω ματιές με μια πουκάλα πλαίμου το αφεγάρι ζάλης με Και φυσικά αφήνω το μοναδικό αυτό τραγούδι για το τέλος. Όχι, ακολουθούν και άλλα ε, από την κριτική μας παράδοση, υπέροχες μαντινάδες που έχουν σχέση με το φεγγάρι. Αυτό όμως το αφήνω για το τέλος. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί για το φεγγάρι. Απολαύστε το. Και όποιο έχει να κεράσει και ένα ποτό, πολύ ευχαριστώ αν και άρρωστη θα το πιω. Φύγε αφού το θέλεις πως να σε εμποδίσω με τα λογιά δεν μπορώ Φύγε αφού το θέλεις δεν θα τρέξω πίσω δεν θα σε παρακαλώ Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάροι να μετραώ το κενό Μόνο πως θα φεύγεις Νέμουνια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήσε το μου Ξβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τι λέξει. Να μην σε φωνάξω πίσω. Τσβήσε το φεγγάρι, σβάσκω σε κομμάτια. Φεύγει να μη σε να αγαπήσω. το φεγγάρι, σβίσε μου τα μάτια. Σβίσε μου τι λέξει, να μη σε πίσω. Σβίσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια. Να μη δω που φεύγει να μη σε ξανά αγαπήσω. το φεγγάρι. Το θέλεις με κορμισκημένο, με το βλέμμα χαμηλά. Φύγε αφού το θέλεις, σε καταλαβαίνω, πόσος φευγεί δεν μιλά. Φύγε και για μένα, μη σε ενδιαφέρει, τίποτα δεν σου ζητώ. Μ όπως τα φεύγει, απλώς σε το χέρι σβής αυτό τα στερή. Σβής στο ουρανό μου. Ξβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβήσε μου τις λέξεις. Να δυσε φωνάξω πίσω. Ξβήσε το φεγγάρι, σπάσκω σε κομμάτια. Να μ' πού φεύγεις να μη σε ξαναγαπήσω Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια Σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω Σβήσε το φεγγάρι, σπάσκωσε το κομμάτια Να πού φεύγεις να μη σε ξαναγαπήσω Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια Σβίσε μου τις λέξει, σπάστο σε κομμάτια. Σβίσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια. Σβίσε μου τι λέξει, να μη σε φωνάξω πίσω. Σβίσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια. Να μην δω που φεύγει, να μη σε ξανατά πίσω. το φεγγάρι. Μοναδικός άρχοντας Δημήτρης Μητροπάνος και για να μην αλλάξουμε την παράδοση της εκπομπής ξέρετε περίπου σε κάθε εκπομπή πώς τελειώνουμε Έτσι θα τελειώσουμε και απόψε σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος Κοντιλιές του Φεγγαριού Αντώνης Αγρή Μανάκης. Σε ποια μεριά του φεγγαριού, Πια σκοτεινή του πάντα. Πια σκοτεινή του πάντα, Να κρύψω πως αγάπησα. Τερά μου μια για πάντα. Πρόβαλε είχε δεν είχε. Πρόβαλε χλωμό φεγγάρι παλι. Χλωμό φεγγάρι παλι και έγινε απουσία. ακόμα πιο μεγάλη. φεγγάρι να τη βρεις. Άμενα, είδη Άμενα, είδη τι βρεις αμέ να ιδιστικάνι αμέ να ιδιστικάνι για τη μουλιά πιτσαθαρό όταν πως δεν με βανι φεγγάρι απόψε χαμηλά φεγγάρι απόψε χαμηλά το πέρας μας ουκάμε το πέρας μας κάμε, τι είχα που δεν μπορώ εγώ το σάγα που Άμε φεγγάρι να τυβρίσ. Τι βρει, μηχάνη χρόνο άλλο. Μηχάνη χρόνο άλλο, κι εσύ πώ δεν ένιωσα έρωτα πιο μεγάλο. Καριεμόνια σα και είπα τον καίμο μου και είπα τον καίμό μου και όλα πενθούνε σκότεινα στο πόνο το δικό μου. Σ' έβγαλα στο κλάμα πάλι σε έβγαλα Φεγγάρι μου συγγνώμη Φεγγάρι μου συγγνώμη μα Δεν μπορώ να πω κι αλλού Πως τίγαπω ακόμη Φεγγάρι πόσα πόσα μυστικά Φεγγάρι πόσα δυστυχά έχεις κοσμένα μου. Ωπα έχεις κοσμένα τέμου. Που σου πα ένα μια φορά και το δοκιέσταν νεμου. δυναμικά όπως αρχίσαμε περίπου με ένα Μαλαβιζιώτη σας αποχαιρετώ από Κρήτη Να είστε όλοι γεροί και δυνατοί Ευχαριστώ την Κρήτη, ευχαριστώ την Αθήνα ευχαριστώ όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη και όλες τις χώρες που είναι εδώ στον Αλμπέντο και μας ακούνε κάθε Δευτέρα βράδυ αλλά και τις υπόλοιπες ημέρε Έτσι λοιπόν δίνουμε τα ρέστα μας εμείς οι Έλληνες Εύχομαι προσωπική απελευθέρωση Εύχομαι εθνική απελευθέρωση Ο καθένα από το δικό του μετερίζει μπορεί να κάνει πολλά Εύχομαι αυτή η έρμη η ελληνική καρδιά να ξεσηκωθεί Άνοιξτε δυνατά τα ηχεία σας και θα καταλάβετε τι εννοώ. Αφήστε το ρυθμό να χτυπήσει μέσα σας και θα δείτε ότι είναι πολύ εύκολο. Γεια σου Τρούλο! Γιάννη! το Ηράκλειο! Γεια σου Πατσαδάκη! Με πολύ αγάπη σας χαιρετώ μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Να είμαστε καλά πρώτα Θεός. <στοίλωσαι> Ζητάω ταπεινά συγγνώμη γιατί έχουν λάθη που να απόψε. Πραγματικά έδωσα ό,τι καλύτερο μπορούσα γιατί η ασθενιά μου δεν με άφησε να είμαι έτσι όπως θα ήθελα να είμαι. Ο παλιόλα Βιώλα από εκεί και μισο κόσμο Όπα γεμίσω κόσμο βιώνει. εδώ, γυναίκα εκεί. Όμορφε είστε όλε. <στονίκη> <Εντά μορφες. στονίκη> Για μια γυναίκα γίνει και πόλεμος και ειρήνη Όπα κι ό,τι του ανθρώπου ο μπορεί για αυτή να γίνει Μουσική Ναι, ναι. Μουσική Ας το... Ας Σας στέλνω την αγάπη μου Ω, Όπα γυναίκα λέξη όμορφη και, και μια συμβουλή στου άντρε να αγαπάτε τις γυναίκες όσο πιο πολύ μπορείτε μας... Γιατί με τη δική σας αγάπη μπορούμε και εμείς να γίνουμε καλύτερες, απλά πράγματα Έλα το γεράνι, γεια σου το λακάκι Καλό ξημέρωμα παιδές, ραντεβού την άλλη Δευτέρα, σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ, γεια σας.